Και σήμερα αγαπητοί φίλοι albedo14.com Κάθε πέμπτη ξεκινάμε το απόγευμα κάτι σε φτά με τον κύριο Ελευθέριο Διαμαντάρα Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσσα, συνεχίζουμε από την αρχή τη σεζόν, κάθεκτη τη φίλη και να πω μια μεγάλη σφαίρα από τον Καναδά μέχρι την Κύπρο. Από την Ιταλία μέχρι την Κρήτη και από τη Γερμανία μέχρι το Δημότυχο: Καλησπέρα στο Χαλάνδρη, καλησπέρα στο Χαϊδάρη, Θέα, καλησπέρε. Και να αποσφύλεις ότι το πρόγραμμα ω έχει και με κάποιες διαφοροποιήσει με αναλήψεων Αν κάνει έχει κάποια απασχόληση θα πάει τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα ω έχει Και μετά θα δούμε αναλόγως ποιοι είναι εδώ, ποιοι έχουν άδειε ή λείπουνες διακοπούλες κλπ. κλπ. Πιάσανε και οι ζέστες <Τι> Αλλά μισήμεθα εδώ, παντός καιρού Καλησπέριζω τον αδερφο και φίλο Τον κύριο Διάμανταρα Ελευθέρη, όπως είσαι Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέριζω Καλημερίζω και καληνυχτίζω Όλους τους φίλους Ανά την ηφίλιο Να μην καληνυχτίζεις γιατί δεν πάνε για ύπνο πάνε. <laughs> Κάτσου να ναι, ακούσουν δεν Μετά δεν πάνε για ύπνο γιατί είναι λοιπόν. Αργά για πολλούς Λοιπόν, όσοι ήθεστε σχόλια τρεχουσών θέλω, Συναλλαγών θέλω, θέλω πρώτα, πρώτα να ευχηθώ Ταχία ανάρρωση και περαστικά στο φίλο μας Τον πιστό από το Μιλάνο Τον Διονύσιο Μάλιστα και μήκε, επίσης Μπήκε στο νοσοκομείο Και είναι καλός mm. Ελλήνας και καλός φίλος Και ήθε ο Ασκληπιός Να είναι δίπλα του Και να βγει νικητής Και αυτή τη φορά Από το Οσπενταλέ Είναι σοβαρό αυτό που έχει ε... Με την έννοια τη επέμβαση που θα κάνει Ναι ναι. ναι, ναι Ευχές ναι, όλων αλλά... μας κοντά του Ακριβώς, η σκέψη μας είναι κοντά του. Έτσι. Όσον αφορά για την τρέχουσα κατάσταση, από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουμε. Για λέγε η τώρα άνθρω... γιατί είδαμε διάφορες εκδηλώσεις ανα την Ελλάδα και ούτω καθεξής. 24 πόλεις διαδήλωσαν δια... εν... την αντίθεσή τους ότι δεν πρέπει να εχωρίσουμε... Το όνομα Μακεδονία Δηλαδή άνθρωποι, το αυτονόητο το έχουμε κάνει γρίφο Ο εκχωρών Το όνομα δηλαδή. του Εκχωρεί την περιουσία του Τον πολιτισμό του Την υπόσταση του Οι άνθρωποι έχουν αναλάβει Δεσμεύσεις του Τιδό από το 1936 Και ήρθαν να τις λύσουν Αφού ήταν αγέννητοι αυτοί Οι γονείς τους και οι παππούδες τους Απαϊσόητο βασίλειο το Ο δογματικοσμός είναι το δόγμα του διεθνισμού που έχουν του κομμουνισμού είναι τέτοιο που ήρθαν τώρα αλλά συντρέχουν και λόγοι ατομικής δικαιώσεως Μέσα. και συριζαϊκής ικανοποιήσεως για να πάρουν και το υπόλοιπο αρχείο να το κλέψουν από το ΚΚ Αυτό που είναι, είναι το πρόβλημα, λέει τώρα. κάποια εκατομμύρια σελίδες ναι. να το υπεξαιρέσουν και το υπόλοιπο που τις εκβιάζουν οι Σκοπιανοί οι γεννήτσαροι αποστάτες τους εκβιάζουν δώστε μας για να σας δώσουμε. Και έτσι ικανοποιούν δύο τινά Πρώτον την φιλοδοξία τους και την ματαιοδοξία τους να γίνει μια ανεξάρτητη Μακεδονία, σοσιαλιστική, ελεγχόμενη από τους πρώην κομμουνιστές και να μετανόητους και να είναι αυτοί που θα πάρουν και τα επιχείρια Τη νίκηστών. Δυστυχώ δυστυχώς φτάσαμε εκεί να χειρίζονται άνθρωποι η θεωρητικοί του κομμουνισμού να χειρίζονται τα εθνικά θέματα Έτσι, παιδιά, αφού δεν υπάρχει, υπάρχει κομμουνισμός στον πλανήτη η, ε... η, η θεωρητικοί του κομμουνισμού που επί χρόνια δίδασκαν κομμουνισμό να έχουν στα χέρια τους την τύχη αυτής της χώρας διότι θα δημιουργήσουν τέτοια προβλήματα και τώρα πάνε να δώσουν μία υποσχετική αυτών των κατσαπιάδων, ναι. των λίστων συμμορήτων, αυτοί είναι. Έτσι, αυτοί διαπραγματεύονται, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, του ξέρουμε έναν έναν, να δώσουν μία υποσχετική ότι θα κάνουμε, δώστε μας εσείς το καλό έχει να μπούμε. Και από εκεί και έπειτα θα σου πούνε... Πιάσε το αυγό και κούρεψε το... Μα αυτή θα είναι οντότητα κρατική... και εμείς θα είμαστε επαρχία του τίποτα... μετά... Μετά διεκδικούν... Σου λέει ποια Μακεδονία είσαι εσύ... Από εδώ. Διεκδικούν και βγαίνουν τα γελία παπαγαλάκια των ΜΜΕ... Μέρα, και επικριβώς. λένε ότι αυτοί έχουν το 40% της Μακεδονίας... Βρε ανόητη... Βρε ανόητη... Βρε αμαθής... Βρε ανιστόρητη... Ουδέποτε υπήρξε Μακεδονία εκεί... Έχουμε χάρτες και ντύκτουμ και διατάγματα από το 1070 των Βυζαντινών που αναφέρεται ο χάρτης τους Παιονία. ή ήταν έκαθεν, Βαρντάσκα ήταν αργότερα, νότιος επί Τίτο. Ναι. Ο Τίτο το δημιούργησε αυτό το μόρφωμα ναι, ναι. για να μπορέσει να εκβιάσει και εμάς και τους Αμερικάνους. Ο πρέσβη ο Αμερικανό το 1944 το δηλώνει καθαρά. Αυτό που έκανε ο Τίτο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στα Βαλκάνια. Επειδή όμω ο Τίτο εκβίαζε και ήταν στη συμφωνία, το χαρτί υπάρχει το χειρόγραφο του Τσόρτσιλ ναι. που το έριξε στο γραφείο επάνω του Στάλιν που όριζε τα ποσοστά επιρροή στι βαλκανικέ χώρε μετά τη λήξη του πολέμου. Σωστό. Υπάρχει το χαρτί, το έχω και φωτοτυπία που λέει την Ιου, Νότιο Σλαβία 50 50-50. Επειδή εκβίαζε ο Τίτο, είπαν σε εμά τότε στον παπάγου, ε, δεν πειράζει, αφήστε τους. Είχαμε και τον, α, τον εμφύλιο πόλεμο, έκλεισε τα σύνορα ο Τίτο και έληξε ο εμφύλιος πόλεμος τότε για την Ελλάδα. Αυτές είναι οι υποσχετικές. Έρχονται τώρα οι ανιστόρετοι και λένε εντελώς παραμύθια. Τους δώσαμε λέει τη γλώσσα, μα Τια καμία γλώσσα. γλώσσα δεν τους έχουμε αναγνωρίσει. Τουτί τους αναγνώρισαν ήδη στο συμφωνητικό που έχουν συντάξει, τους αναγνώρισαν γλώσσα και εθνικότητα. Αλλά γλώσσα... είναι Μακεδόνες... Να ανοίξουν τα σύνορα και να του δώσουμε ελληνικά χαρτιά. Αυτά δεν γίνονται. Αυτοί θέλουν να έρθουν να πάρουν τη Θεσσαλονίκη, να πάρουν την Κατερίνη Βέρη Ανάουσα να κατέβουν μέχρι τον Όλυμπο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. άμα έχει όλο το στρατό του πλανήτη, θα να το κάνουν αυτοί μόνοι Μα αυτό τους. Αυτό θα πάρουν διότι δεν καταλαβαίνουν. Όταν έρχεται ο Ερντοάν και του λέει: αν πάρετε όνομα και δεν έχει μέσα τη λέξη Μακεδονία, δεν θα σα βάλω εγώ στον ΝΑΤΟ. Θα μπει απαγορευτικό και από εκεί. Από εκεί. Γιατί του θέλει να μπουν με το όνομα Μακεδονία, Γιατί θα του πει, κατεβείτε μετά. Έχετε βιβλία, έχετε τυπώσει χαρτονόμισμα. Έχω και εγώ το πύργο. σπίτι του Κεμάλε εκεί, έχω κατεβείτε το μπουτάρι. Καταλαβαίνει. Ακριβώ. Θα σου ανοίξει ένα μέτωπο και βγαίνουν τα έχω γελία. Έχω το ουράνιο τόξο. Τα γελία τα υποκείμενα εδώ, τα παπαγαλάκια, τα μαθητούδια τη ΚΝΕ, βγαίνουν. Και λένε, μα τι κάνει, θα αποκτήσουμε υπόσταση και θα έχουμε τι συμφέροντα θα έχεις. Βρε, τι κερδίζει εσύ από αυτή τη δουλειά, μα τους αναγνω... να τους αναγνωρίσει όλοι οι φίλοι. Είμαστε Εγώ αρκετή. δεν τους αναγνωρίζω, Έτσι. δεν είναι, δεν τους αναγνωρίζω, δεν είναι, είναι σλάβι. Έχουμε τώρα υλικό από 20, από τον, πρώην, προ... τον πρώτο πρόεδρο, τον Γκριγόροφ. Ο Γκριγόροφ δηλώνει... τα καθαρά. Καθαρά, και γι' αυτό το έκαναν και δολοφονική απόπειρα έχουμε 20 Δημάρχου και καθηγητές πανεπιστημίων σκόπιανους που λέει δεν έχουμε καμία σχέση μα... εγώ αυτά. καμία μα καμία οι ίδιοι έρχονται 400 καθηγητές πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο και Έλληνες μαζί και συνεχώς αυξάνουν ιστορικοί επιστήμονες να σου πω και κάτι Φιλόλογοι αυτοί πιο είναι αυτοί. γεωγράφοι και κάνουν επιστολή στον Ομπάμα και λέει: Μεγαλύτερη ληστεία τη ιστορία και διασμό δεν έχει υπάρξει. Και οι δικοί μα τι ρόλο Τι θέλουν. Δεν είναι Έλληνες οι δικοί μα. Ποιοι, Οι κρατούντε. Οι κρατούντε όχι, δεν είναι Έλληνε. Α, δεν είναι. Είναι διεθνιστέ. Και δεν μου λε τώρα, ο Ζάεφ λέει: Εγώ πάντω θα κάνω δημοψήφισμα. Και βεβαίω θα πούνε ναι. Εμεί γιατί κάνουμε. Να, εκεί παίζεται. Για δεν κάνουμε, εδώ κάναμε για, το... για τα λεφτά δεν θα κάνουμε για το έθνος Όχι. δημοψήφισμα. βγαίνουν συνεχώς μεγάλοι δημοσιογράφοι ε, με τα εκατοντάδες χιλιάρικα το χρόνο αμοιβέ, και λένε μα ο κόσμος τι πάει και κάνει διαδηλώσεις για τα λεφτά που πληρώνουμε φόρους γιατί δεν κάνει διαδηλώσεις. Πού να καταλάβουν οι λύθιοι ότι μη και πατρώστε και απάντων των προγόνων τιμιότερων ε, και αγιότερων η πατρίς. Ε, αυτό μπορούν να το καταλάβουν. Μη πλήξεις τον Έλληνα στο εθνικό του φρόνημα διότι θα τον πλέξεις μέσα σε ιστορίες και περιπέτειες πολεμικές δεκαετιών. Ό,τι δεν πέτυχαν αυτοί από το 1902 με το Ιλιντεν, ναι. με τους Κομιτατζίδες. Μέχρι το Νεφίλιο. Με, μέχρι τον, Με τις δύο κα, κατοχές που έκαναν και κατέσφαξαν όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας. Μην ξεχνάμε τη δράμα το Δοξάτο τώρα το 1944 μπήκαν οι Βούλγαροι μέσα και τι κάνανε. Αυτή είναι γιατί δεν έδωσαν οι Βούλγαροι σε τώρα 150.000 διαβατήρια βουλγαρικά έχουν και έρχονται και το παίζουν Μακεδόνες, από πού Μακεδόνες τώρα, θέλετε όνομα αυτό το ή Παίονες ή Μαλακοπαίονες ή Βαρντάσκη ή Νοτιοσλάβη ό,τι στο διάολο θέλετε πάρτε όνομα από αυτά που είχατε παιονες η οι η οτι ο νοτιοσλαβη οτι ό,τι θέλετε ό,τι θελετε οτι το δεύτερο συνθετικό να είναι Δόνια κατά Μακεδόνια Αρχιδόνια και τέτοια πράγματα. Μας βάζουν οι άνθρωποι τούτοι εδώ σε πολύ μεγάλη περιπέτεια Είναι ο δογματισμός Και ο κομματικός φανατισμός Και το μίσος της Ερεβάνς Του Γράμμου και του Βίτσι Αυτοί είναι νικητές τώρα ο, Αυτά που έχασαν στο Γράμμο και στο Βίτσι Τα παίρνουν τώρα Ακόμα δεν τα έχουν πάρει Τα παίρνουν αφού τα υπέγραψαν Έφεραν εδώ Σκοπιανούς και Σκοπιανοί Συνέταξαν τα συμφωνητικά, το αυτό. Τη συνθήκη αυτή την συνέταξαν εδώ Σκοπιανή. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν, Μα το κύλισμα τον κόσμο, Εκεί το πάνε. Πιθανόν. 8 του μηνό, 8 Ιουλίου, θα γίνει εδώ ένα μεγάλο συλλαλητήριο πάλι. Και θα βγαίνουν τα υποπόδια τύπη καρανίκα να λένε αυτά είναι συνοφιλεύματα φασιστόειδη. Και εσύ, ρε, δεν είναι και? Σύμβουλο που χαράσεις και την κυβερνητική πολιτική Ο Καρανίκας και... Α βέβαια Έλα τώρα με ε, το Σε μορφωμένο παιδί τώρα το... Στο γραφείο χαράξεις κυβερνητικής πολιτικής είναι Ο Καρανίκας Αυτός βεβαίω. Εγώ είμαι Πα... Πάνω πήγαινε πέρα έκανα ένα παγότο να κλείψουμε Άκου ο Καρανίκας να πούμε Γαράς πολιτική Εντάξει, το χρυσό μου. Λοιπόν, κάτσε, κλείσε το πολιτικό σου ε, λόγο. Αυτά είναι. Τα οικονομικά πάνε Βλέπουμε ότι αυτοί οι φόροι συνφόροι, συνφόροι, συνφόροι θα έχουν 5,5% πλεώνασμα. Ναι, το ναι πλεώνασμα. άμα μας πάρει όλα τα λεπτά, θα έχει πλεώνασμα. Τήρε, τελεί, τελεί, τελείωση. Ναι, τελείω. Στην αγορά δεν κυκλοφορεί χρήμα. Τίποτα. Και έχουμε, λέει, η οικονομία πάει καλά. Πού πάει καλά. Η δική σου οικονομία πάει καλά. Και, Το παντελόνι οικονομία. του. Το παντελόνι τους πάει καλά. Από τους βόρου, κλείνουν στενάζουν όλοι. Δεν υπάρχει. Τώρα διώχνουν και τον τουρισμό με αυτά που κάνουν. Δεν μπορεί η Τουρκία να έχει 8% φυπία και εσύ απέναντι στην κόνα εις 24. Δεν μπορεί... Γιατί τα Σκόπια έχουν 12, η Αλβανία, η Βουλγαρία δεν και εμεί πο... έχουμε 24. Δεν είναι 24. Δεν, 25 δεν μπορεί είναι στο Ο τουρίστα να έρχεται και σε μισή ώρα με τη βάρκα απέναντι να είναι το 1 τρίτο του κόστου τη διαβιώσεω. Γιατί να έρχεται σε σένα. Ναι. Αρχαιότητες έχει τις δικές μας Και τις δείχνουν δικές τους Παραλίες έχει Παρα... οργανώμενο τουρισμό 30 χρόνια μπροστά από μας Δεν έχει είναι 30 όλη... χρόνια Έχω πάει σε όλη Δεν την παραλία είναι. Δεν είναι. Σκαφάκια Δεν είναι. αυτά, ιστορίες, Δεν είναι. εστιατόρια Δεν είναι. Δεν, είναι. Δεν είναι Λοιπόν έχουμε μία γελάδα Η οποία μας δίνει γάλα Και κοιτάζουμε να τη σφάξουμε κι αυτή Να μην την αφήσουμε να, δεν παίρνουμε να τη δολοφονήσουμε. Ε, τι άλλο αφήσανε, Αφήσαν βιομηχανία, Όχι. Καναυτιλία δεν μπορούν να κουμπίσουν. Αφήσανε εμπόριο, Υγιέ, Όχι. Ήρθαν οι ξένοι, αρπάξανε με τα μεγάλα μαγαζιά, Τελειώσαμε. Δηλαδή, πώ θα ζήσει ο Έλληνα. Αυτά είχαν πάρει φωτιά, βρε. Με 20%, 100, με 20 ανεργία και με 60% ανεργία στου νέου, να φεύγει το επιστημονικό προσωπικό σου η αφρόκρεμα του πνεύματος, οι νέοι σου, να φεύγουν οι σπουδασμένοι, η γενιά που έρχεται από όλοι να φεύγουν έξω και να μην τι να κάνεις εσύ εδώ, να φορολογεί την τεκνοποιία ενώ έχεις μείωση πληθυσμού, είναι Έλληνες αυτοί, yeah. σκέπτονται ελληνικά, πράττουν ελληνικά, εάν νομίζει κανείς ότι εργάζονται για την Ελλάδα, να μας τα πει. Λοιπόν εδώ μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα που λέει ο Καρανίκας έχει ανεβάσει τη σελίδα του στο facebook από τη φίλη και λέει Ο Καρανίκας, ναι, ο ναι. σύμβουλος του αυτού που νομίζει Α, ότι είναι πρωθυπουργό, ο φερόμενο, Το μεγαλύτερο γκέι παρέτηση στην ιστορία ήταν η πορεία του Αλεξάνδρου στην Ασία Μάλιστα, Μάλιστα. Και δεν έχει συλληφθεί ακόμα από αυτό το θα κάνουν εδώ γκέι παρέτη θα κάνουν εδώ Εγώ θα πάω ε, θα πα. Ε, με τη βεντάλια, να μην την ξεχάσει. Θα πάω με τη βεντάλια γιατί θέλω να πάνε εδώ Τη κατάσταση πώ έχει. Λοιπόν... Καταλαβαίνει, αυτό είναι σύμβουλο τώρα, χαράσει κυβερνητική πολιτική. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ. Εάν έχουν κάποιε ερωτήσει, έχω πολλά να πω. Τα είπα και στο συνέδριο την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη όταν μιλήσαμε εκεί και είχαμε βήμα για τέσσερι μέρε. Και θα οργανώσουμε κι άλλο ένα συνέδριο εδώ ναι. Να προλάβουμε τα γεγονότα Διότι Πιστεύεις την... ότι μπορεί ε, Εγώ μπορεί. πιστεύω ότι κάτι θα γίνει μπορεί, μπορεί Όταν ο κόσμος κατέβει στις πλατείες Μπορεί δεν πλέον μου ο... Αυτοί ο... Θα συνέτερο. λογοδοτήσουν Αναντί τη ιστορίας είναι σίγουρο. Αυτοί. είναι σίγουρο Δεν μου λες ο... Ο... ο συνέτερος της κυβέρνησης που λέει Εγώ δεν υπογράφω δεν ρίχνει την κυβέρνηση Γιατί να τη ρίξει την κυβέρνηση Αφού είναι εθνικό θέμα όταν, όταν ένας δικός του δήλωνε ότι έχει 1300 ευρώ εισόδημα το χρόνο και είναι εκεί τώρα και ρίχνει 10 στο παντελόνι το μήνα θα ρίξουν την κυβέρνηση... Τι είναι δηλαδή το λες. παντελόνι το δικό σου θα χαθούμε όλοι οι υπόλοιποι για το ε, παντελόνι το θες, δικό σου. Στο τέλο θα χαθεί και το δικό σου παντελόνι. Όχι. Πώς δεν θα χαθεί. Όχι, αυτοί διασφαλίζουν στα τέσσερα χρόνια και σύνταξη και εφάπαξ και υγεία, ειδική. Το Σύνταγμα λέει για λόγου εθνικού κηρύσσονται εκλογέ ανά πάσα στιγμή και ώρα. Ποιο ο... θα τι κηρύξει, Ο Πάκη. Ο Πάκης Τώρα να μην πούμε διότι θα θίξουμε πρώην αξιόλογου ανθρώπου. Πρώην. Το γνωρίζω προσωπικά. Πρώην αξιολογότατο άνθρωπο. Και Αλλά λόγο... Όλα έχουν την αξία του. Έτσι λένε στου Και στο αυτό λόγω φράγκα, αςούμε... Όχι, όχι, όχι. όχι λόγω φράγκα. Άς, μην το θίγει το θέμα. Ά, Τουλάχιστον είναι... να έχουμε έναν θεσμό να μην βάζουμε και κατά αυτού. Βλέπουμε Μα τα θεσμικά. βάζουμε το πρόσωπο, λέμε. Να μην βάζουμε κατά. Ε, το πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο εκπροσωπεί το θεσμό. Ναι, αν... αλλά λέει το Σύνταγμα γιατί είναι συνταματολόγο, ανά πάση ώρα για θέματα εθνικά κάνει εκλογέ. τα πράγματα πρέπει εκείνο να κηρύξει τη δυσαρμονία, να επιστρέψει διατάγματα, να να. Και αν η. Να λίσ... πει δεν υπογράφω, άμα πει δεν όχι, υπογράφω, τέρμα. Όχι. Όχι. Ξανασυντάσσεται και πηγαίνει. Αυτό που μπορεί να πει, να πει παρετούμε, δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρο από την παρούσα Βουλή, θα πρέπει Μ, να προκυρηθούν εκλογέ για να βγει ο καινούριο. Για να βγει μόνη λύση και αυτή είναι η υπηρεσία η ψήστη που θα μπορεί να προσφέρει Αλλά αν έχουν τώρα στα πλάνα σε δυο, σε τρει, σε πέντε, σε εφτά μήνες να κάνουν εκλογές Είναι άλλη ιστορία Εγώ μια ημερομηνία που έχω είναι 19 Οκτωβρίου. Να την κρατάς καλά ναι, την κρατάω στον εγκεφαλό μου. Θα τα ζυγίσουν καλά, θα δουν τι λεφτά θα μοιράσουν από τα περισέματα. Να δουν τι ξυλοδαφάνες λέει α πάμε λιγότερο. Από τι κλοπέ που κάνουν με τους φόρους Λοιπόν, κάτσε να πάμε ένα διαλυματάκι να πάμε στο θέμα. Τι θα μας πει σήμερα, Σήμερα θα πούμε για την ψυχή, για τη μετενσάρκωση και Ωραίο. για τον Ωραία. Λοιπόν, αυτά σε δύο λεπτά. Κυρίω να το πήρα το μηνυματάκι στο αγοράκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσουμε στο τηλέφωνο και θα το αναρτήσω Αυτό έχει ενδιαφέρον Λοιπόν δεν λέω τώρα τι είναι θα το πούμε Λοιπόν μισό λεπτό Να βάλουμε ένα τραγουδάκι Εδώ είμαστε Άψα λίγο να πάρουμε αέρα γιατί είχαμε και μια κουβέντα άλλου επίπεδου εδώ. Αλμπέντο14.com Διαμαντέρα Ελευθέριο περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση. Κάθε Πέμπτη ανοίγει την μπαρέα εδώ στον Αλμπέντο και ακολουθεί και εκπομπή συνέτρων με το Δημήτρη Τομάστορα. Όλα περί κυματογράφου και θεάτρου κυρίω. Λοιπόν, συνεχίζει τώρα και πάμε στο θέμα Παίνουμε που είπες Βέβαια, στο θέμα μα, φίλοι μου, σήμερα θα σα παρουσιάσω έναν γίγαντα της επιστήμης και της φιλοσοφίας των Ιπποκράτη. Είναι ο θεμελιωτής της επιστήμης της ιατρικής και είναι ο μελετητής και αναλυτής της αθανασίας της ψυχής και της μετενσαρκώσεως. Γεννήθηκε στην Κότο 460 και απεβίωσε στη Λάρισα το 377. Συνήθιζε να λέει εκ του μηδενός ουδέν. Σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό ένας καθηγητής ε, ξεκίνησε την ομιλία του εξνίχιλο νίχιλ το οποίο σημαίνει το ίδιο λατινιστή και μου λέει Λουκρίτιος και του λέω σταμάτα δεν θα τα πάμε καλά. Ποιος Λουκρίτιος. Αυτό είναι των προσοκρατικών αιώνων το οποίο κωδικοποίησε ο Δημόκριτος, ο Επίκουρος και από το Δημόκριτο που ήταν στενός φίλος με τον Ιπποκράτη το, το έλαβε και ο Ιπποκράτης και το έθεσε και στην ιατρική του και θα δείτε γιατί το χρησιμοποιούσε. Λοιπόν, όταν ακούτε να σας λένε «εξ νίχιλο νίχιλ», «εκ του μηδενό σου δεν» θα ξέρετε ότι είναι ελληνικότατο όπω και τόσο όλα ο Ιπποκράτης λοιπόν αναγνωρίζεται από όλες τις ιατρικές κοινότητες του κόσμου, δίχως μα δίχως καμία αμφισβήτηση ότι είναι ο διαπρεπέστερος και σπουδιότερος ιατρός όλων των εποχών και είναι ο θεμελιωτής της επιστημονικής ιατρικής. Δίκαια λοιπόν τον αποκάλεσαν, από την αρχαιότητα πατήρ της ιατρικής. Το έργο του καταβγάζει και λαμπρύνει και καθοδηγεί την ιατρική επιστήμη και όλους τους θεράποντας του Ασκληπιού μέχρι και των ημερών μας. Αν και είναι από τους εξωχότερους άνδρες της ιστορίας οι εξακριβωμένες απόλυτες πληροφορίες για τη ζωή του είναι λίγες και περιορισμένες. Αντλούμε τις πληροφορίες μόνο από το έργο του, θα δείτε το οποίο είναι τεράστιο. Προφανώς και είχαν γράψει, προφανώς είχαν γράψει για αυτόν πάρα πολλοί άλλοι, αλλά η λέλαπα που ήρθε από τον δεύτερο και τρίτο αιώνα μετά Χριστόν, που σάρωσε όλα τα γραπτά και τα γραπτά του υπήρχαν αντίγραφα σε όλα τα άσκλη ποιοί, τα θεραπευτήρια, τα επιστημονικά, όταν τα γκρέμιζαν, τα έκεγαν για να χτίσουν επάνω άλλες εκκλησίες, προφανώς κατέστρεψαν και το έργο του και δεν έχουμε και τις πληροφορίες που σας ανέφερα. Ο παππούς του ήταν, υποκρά, ονομαζόταν υποκράτης Βλέπετε ότι η συνήθεια που έχουμε εμείς οι Έλληνες να δίνουμε το όνομα... Των παιδιών, στα παιδιά μας του πατρός μας δηλαδή του παππού ανάγεται από το 700 τουλάχιστον και από τον Όμηρο αυτό είναι μια άλλη, μια άλλη λαμπρή απόδειξη της συνέχεια της φιλής μας και του έθνους μας ο παππούς του λοιπόν Ιπποκράτης ήταν φημισμένος γιατρός και ίκμασε πριν από το 500 και όπως γράφουν άλλοι μετέπειτα Υπήρχαν, είχε γράψει και υπήρχαν δύο σπουδαία ιατρικά του βιβλία περί και περιαγμάτων. αγμάτων επίσης και ο πατέρας του ήταν γιατρός και από νεαρή ηλικία είχε μίσει στην ιατρική επιστήμη το παιδί του, τον Ιπποκράτη και τον είχε πάρει και στην σχολή την ιατρική της ΚΟ όπου δίδασκε και ο παππούς και ο μπαμπάς όταν μεγάλωσε συνέχισε να εργάζεται για λίγο στο ασκληπείο της ιδιαίτερας του πατρίδος της ΚΟ, δηλαδή αφού τελείωσε τις σπουδέ του και αφού είχε πρακτική εμπειρία από τον παππού και από τον πατέρα, εργάστηκε και στο νοσοκομείο, όπως κάνουν σήμερα την πενταετή του υπηρεσία οι γιατροί, για να αποκτήσουν ειδικότητα. Βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι μοντέρνο Τις πληροφορίες μας τις δίνει ο Ηρόδοτος στο βιβλίο του Γάμα. Ο μεγάλος φιλόσοφος και πανεπιστήμιο Αριστοτέλης στα συγγράμματά του περιέχει πολλές και αυτούς, πολλούς και αυτούς τους ορισμούς του Ιπποκράτη περί να ανέμουν κλίματος και την επίδρασή του στην υγεία κάθε ζώντος οργανισμού. Και όταν λέμε ζώντος σε λέμε ανθρώπου, ζών και φυτών. Ο Ιπποκράτης είχε επισκεφθεί την υπηρετική Ελλάδα, είχε πάει στα Άβυρα, στην Κύρυκο, στην Κίζικο και σε πολλές άλλες πόλεις, όπου είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με άνδρες εποχής φημισμένους. Στην Αθήνα γνώρισε τον Περικλή, και ανέπτυξε φιλία μαζί του, τον σοφιστή Γοργία και με τον φιλόσοφο Δημόκριτο τον επισκέφθηκε δύο φορές όπου τον φιλοξένησε ο Δημόκριτος και εκεί είχαν μία πάρα πολύ στενή συνεργασία. Ε, παράλληλα αποδεικνύεται ότι ήταν και μεγάλος πατριώτης διότι δύο φορές του έστειλε πρέσβη ο Άρταξ ο βασιλεύς της Περσίας ζητώντας του να πάει να θεραπεύσει το στράτευμά του το οποίο αποδεκατιζόταν απο από μια σοβαρή επιδημία και την δεύτερη φορά του είπε θα σου δώσω ένα πλοίο θα το φορτώσω χρυσό και θα σου δώσω αμοιβή αλλά εκείνος ενθυμούμενος τις εισβολές των Περσών και τα δεινά που είχαν επιφέρει στον Ελληνισμό αρνήθηκε και μάλιστα του απήντησε ότι αν πρόκειτο για πολιτές θα πήγαινε να του θεραπεύσει. Αλλά στράτευμα εχθρικό που έχει υπόδουλες της ελληνικές πόλεις της Ιωνίας δεν θεραπεύει. Είναι ο πρώτος επιστήμονιατρός, ακούστε φίλοι μου τι έκανε, ο οποίος απέρριψε και ανέτριψε την άγνοια, την αμάθεια, της προλήψεις, της προκαταλήψει και τις δυσυδαιμονίες της εποχής του, που αφορούσαν τις αιτίες των ασθενιών και βάσισε την άσκηση της ιατρικής του στην <κυκ> λογική παρατήρηση και την έρευνα. Έτσι, κατέστησε την ιατρική από αμφίβολη εμπειρική τέχνη σε αληθή ανθρωπιστική επιστημονική προσφορά είναι ο πρώτος που μελετούσε επισταμμένα την εμφάνιση των ασθενών και των ασθενειών τους και τηρούσε με ευλάβεια και σχολαστικότητα ατομικά του μητρώα από την εκδήλωση της κάθε ασθένειας μέχρι τις πλήρους θεραπεία τους αυτά τα εφαρμόζουν οι γιατροί μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτος αυτό στόνισε την μεγάλη σημασία της δίαιτας, του καθαρού αέρα, της γυμναστικής, των ιαματικών λουτρών, την καταλυτική επίδραση του κλίματος και του περιβάλλοντος για την υγεία του σώματος και της ψυχής που αποτελούν πρόδρομο ακόμη και σήμερα για τις ιατρικές επιστήμες. Ας δούμε τώρα την συνοπτικά την ιατρική θεωρία του Ιπποκράτη. Αυτή στηρίζεται στην μεταβολή των χυμών του σώματος, τους οποίους όρισε σε τέσσερις, αίμα, βλέμα, κίτρινη και μέλανα χολή. Η κανονική μίξη αυτών των χυμών του σώματος, την κανονική αυτή μίξη την ονόμασε ευκρασία, και η ευκρασία προκαλεί την υγεία, ενώ η ελαττωματική μίξη τους, δυσκρασία, προκαλεί τις διάφορες ασθένειες, που ο Ιπποκράτης τις απέδιδε στην κακή σύντηση, στις επαγγελματικές αλλοιώσεις, τον τρόπο ζωής, το κλίμα, την κληρονομική διάθεση, στο DNA που λέμε σήμερα, και άλλους νοσογόνους παράγοντες. Τόνιζε ότι τον οργανισμό του ανθρώπου, του ανθρώπου υπάρχει έμφετος δύναμης η φύσης. Δηλαδή σε κάθε οργανισμό μέσα έλεγε υπάρχει μία έμφητος δύναμη φύσης η οποία ρυθμίζει την κανονική λειτουργία των οργάνων του σώματος η οποία αντιδρά σε περιπτώσεις διαταραχών για την επαναφορά της αρχικής τάξεως και αυτό το ονόμαζε νόσον φύσιες ιατροί ότι η φύσις είναι οι ιατροί των νόσων Στο έργο, και το έργο του ιατρού είναι να βοηθήσει την φύση για την θεραπεία του ασθενούς φροντίζοντας η θεραπεία να μην προκαλέσει σε καμιά περίπτωση βλάβη στον ασθενή με το περίφημο που έλεγε ωφελέει ή μη βλάπτην. όταν θα του δώσουμε δηλαδή κάποιο βοήθημα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τον ωφελεί και ότι δεν τον, πρόκειται τον να τον βλάψει, βλάψει Έτσι. όπως συμβαίνει με πολλά φάρμακα σήμερα έστειλαν Έναν γείτονά μου, μένει στον από κάτω όροφο με, με σοβαρό έλκος... από δε, τα χάπια που του έδιναν και δεν του είπαν του ανθρώπου να παίρνει κάτι. Του τρύπουσαν το στομάχι. Ε, ναι, τώρα έχει μπει χημία, βρε ελευθερή μέσα. Τότε τουλάχιστον αυτός που ήξερε, Παύλα, ο Ιπποκράτη, για τη φυσική οδού λειτουργούσε ο άνθρωπο. Και τα φυτά, τα εκχηλίσματά ε, του είναι χημία. Βότανα αλλά, και λοιπά, αλλά ήξερε. ήξερε. Συνιστούσε δε πάντοτε την απλή ολυγοφαρμακεία. Είναι αυτός που καθιέρωσε τον όρο, οι γιατροί θα το καταλάβουν, της δόσεως εφόδου. Δηλαδή, όταν διαπίστωνε μία ασθένεια, την πρώτη-δεύτερη ημέρα έδινε μεγάλες δόσεις για να μπορέσει να ανακόψει τον πολλαπλασιασμό μέσα των μικροβίων, και μετά σιγά σιγά ελάττωνε τη χορήγηση των φαρμάκων που έδινε. Ναι. Η σχολή του Ιπποκράτη είχε απορρίψει τις θρησκευτικέ αιτίε των ασθενειών, εγγενιάζοντας την ορθολογι... ορθολογιστική μελέτη του σώματος και της ψυχής. Τα έργα του υπολογίζονται από 60 έω και αποτελούν την λεγόμενη Ιπποκράτια Συλλογή ή όπως είναι γνωστή κόρπους Ιπποκράτικους. Είναι μία σειρά από ελληνικά ιατρικά κείμενα, τα οποία συγκέντρωσε τον 3ο π.Χ. αιώνα ο προ-Χριστού αιωνα ο μνημον ο Μέγιστος των Αλεξάνδρων είχε ιδρύσει τις 70 πόλεις, η μία εξ αυτών η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μέσα σε αυτή υπήρχε η βιβλιοθήκη, το Σεράπιο, το Μουσείο και άλλα κάθε επιστημονικά. Εκεί είχαν συγκεντρώσει την επιστήμη και τη γνώση και ανάθεμα σε αυτούς που τα κατέστρεψαν και έριξαν την ανθρωπότητα χίλια χρόνια στο σκοτάδι. Σε αυτή την συλλογή των έργων... Ποιοι τα κατέστρεψαν, κάτσε μία τα μα... περνάς κάτι έτσι γελές. Οι μαύρε ρόμπες. Μαύρες ρόμπες. Σε αυτήν έχουν προσθεθεί και άλλα κείμενα που χρονολογούνται από το 500 μέχρι το 250 μετά χριστών, Από το 500 πλην μέχρι το 250 συν. Η αξία τους φυσικά είναι διάφορη αλλά όλα διαπνέονται από σύγχρονο ορθολογιστικό, φιλοσοφικό και φιλανθρωπικό πνεύμα και εκφράζουν την πεποίθηση του συγγραφέα ότι στην φύση επικρατεί τάξης και αρμονία, την οποία μπορεί να ανακαλύψει ο σοβαρός μελετητής ή με υπομονετική έρευνα και παρατήρηση. Ο περίφημος όρκος του Ιπποκράτους, ο οποίο χρησιμοποιείται από όλες τις ιατρικές σχολές του κόσμου, εμείς τον καταργήσαμε εδώ, τα πανεπιστήμια, ενώ Έλετε. η Κίνα, η Ιαπωνία, η Αμερική, όλοι, έξι, εδώ κατήργησαν τον όρκο του Ιπποκράτους. Λοιπόν, κοίτα θα σου δείξω τώρα, μισό λετου. Τι λέει εδώ, Όρκος του το έχω σε κάδρο, εγώ σε χαλκογραφία. Το, το βλέπει, κουστάρει. Φίλοι μου, για από το εξωτερικό σου κάνω δώρο. Δώρο. Αυτό. Τα λοιπόν, παίρνω. Ο Τασούλη λέει εδώ. Πολύ σωστό. Όχι, ο Εκυβόλο, Καλή Καλησπέρα. Από την Ιπποκράτεια ρίση, όμοια είναι η αματά Ενεπνεύστηκε ο Χάνεμαν και θεμελίωσε στην Ιωμαοπαθητική Θεραπευτική Επιστήμη στις μέρες μας να, Τα δούνε θα πούμε πολλά ναι. Όχι εννοώ ναι, βλέπεις ναι, ότι ναι, ναι, ναι. το ναι, κατέχουν Ναι ασχολούνται οι άνθρωποι Ε βέβαια τι είμαστε μαλάκες όλοι Ασχολούνται Μπράβο, Για, να Για να κάθονται να μας ακούνε έχουν ενδιαφέροντα Όταν σου λέει να ωραίο πάλι Όταν μπορείς να συγκρατεί τα τρία άλογα ναι. Εγκέφαλο ομφαλό κεφαλό τότε γίνεσαι υποκράτη και υγιής. Ευχαριστώ για το κοπλίμα αναγόρι μου. Ακούω, <laughs> λοιπόν, ε... δεν μπορώ να κάνω σχόλιο τώρα εδώ, εδώ έχει και άλλη ερμηνεία. Ναι, ναι, ναι. και το κυρίων λέει αντίδιον, ίσον, αντί ίδιον. Ή των ονομάτων επίσης Και μου, Να αυτά είναι, γι' αυτό κάνουμε εδώ το νύχτα. Λοιπόν, πάμε. Ο Όρκος λοιπόν γράφτηκε περίπου το 200 μετά Χριστόν αλλά εκφράζει το πνεύμα του Ιπποκράτη διότι τότε είχαν τα βιβλία του και γνώριζαν. Το τεράστιο έργο του και η σκέψη του έχει επηρεαστεί από τους ίωνες προσοκρατικούς φιλοσόφους και ιδιαίτερα από τον λαμπρό Ηράκλητο και όχι σκοτεινό όπως τον ανώμασαν οι ξένοι, και έρχονται και οι Έλληνες καθηγητές και το γράφουν και το διδάσκουν σκοτεινό. Σκοτεινό. Οι Έλληνες καθηγητές τον ονομάζουν σκοτεινό. Ενώ είναι ο λαμπρότατος. Η Ελεατική Σχολή τον ενέπνευσε από την Μεγάλη Ελλάδα και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι προϋπήρξαντες και γιατροί. Και Μπαίνουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο αγνοεί ο πολύ πολύ κόσμος. Ο Ιπποκράτης απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της ψυχής, την οποία θεωρούσε αναπόσπαστο μέρος του σώματος και πρωταρχική αιτία της υγιούς υπάρσεως όλων των ζώντων οργανισμών επί της γης. Εδώ λέει ο φίλος μου ο Μύρος ότι δεν τα ισοπεδώσανε. Που έγινε και αυτό, αλλά τα πειράνε είναι βατικό. Όλοι έγινε και αλλού και έχουν, τα έχουν στι βιβλιοθήκε και τα βγάλανε μετά ω μπάγκερ μονάχου. Λίγα. Ναι. Λίγα. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Σε όλα τα συγγράμματα, παύλα βιβλία του, αναφέρεται με σεβασμό και σε βάθο περί της ψυχή που προκρίνει θαυμασμό και δέο σε κάθε σοβαρό ερευνητή για τι τεράστιε γνώσει του την ορθή σκέψη του για τη σύνδεσή της και την αλληλοεπίδρασή της με το σώμα για την υγεία του ανθρώπου. Από τα έργα του που αναφέρονται περισσότερο στο μέγα θέμα της ψυχής είναι, είναι τα εξής. Περί διέτης, περί σαρκών, περί επιδημιών, περί ιερίς νούσου, περί των εντός παθών. Για το πώς εισέρχεται η ψυχή στο σώμα, δίχως αμφιβολίες και πλεονασμούς, γράφει «Ησέρπη δε εσάνθρωπον ψυχή, πυρός και ύδατο σύγκριση έχουσα» Στο περιδίε της Α7 Φίλοι μου, θα σας διαβάζω τα αρχαία κείμενα για να συνηθίζει το αυτή «Κάνει καλό, είναι άσκηση του εγκεφάλου» και μετά θα δίνουμε και την σύγχρονη προσαρμογή. Τι μας λέει, η ψυχή εισέρχεται, περνάει, διεισδύει από έξω και διαχέει όλο το σώμα, άρα είναι ανεξάρτητη από αυτό. Χαρακτηρίζει δηλαδή την ψυχή σαν μια αυτοτελείο οντότητα που ενικεί στο σώμα που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί. Αυτό μας έχει πει και ο Σοκράτη και ο Πλάτων και ο Πυθαγόρας και φυσικά η ορφικοί. Κατά τον Ιπποκράτη η αληθής έννοια του πυρός και του ύδατο, δώστε εδώ σημασία, δεν είναι τα δύο ομόνιμα υλικά στοιχεία, αλλά αυτά ανάγονται στην καθολική θεία ουσία που πληρεί όλο το σύμπαν και είναι τα αΐζωα πυρ και είδωρ είναι εδώ του λαμπρού ηράκλητο όταν λέει πυρ για το πυρ όταν ομιλεί το θερμότατον και ισχυρότατον πυρ όπερ πάντον επικρατέεται διέπον άπαντα καταφύσιν ἀήτων και όψι και ψάφσι εν τούτο ψυχή νόος, φρόνησης, αύξησης, κίνησις μείωσης, διάλλαξης ύπνος εγρήγορσης τούτο διαπαντός κυβερνά και τάδε και εκείνα ουδέποτε ατρεμίζων στο περιδιέ της α δέκα τι μας λέει το θερμότατο και ισχυρότατο πυρ το οποίο κυριαρχεί σε όλα και τα διέπει σύμφωνα με τη φύση του είναι ασύλληπτο και από την όραση και από την αφή μέσα σε αυτό υπάρχει η ψυχή, ο νους, η φρόνηση, η ανάπτυξη, η κίνηση, η μείωση, η εναλλαγή, ο ύπνος, η εγρήγορση. Αυτό κυβερνά τα πάντα, διέρχεται μέσα από όλα και αυτά και εκείνα, γήινα και ουράνια, δίχως να πέφτει ποτέ σε αδράνια. Στο κεφάλαιο περί σαρκών δύο συμπληρώνει. Δοκαίοι δημοι, ο καλέομεν θερμόν αθάντον τε είναι και νοήν πάντα ορίν και ακούην και ιδένε πάντα εόντατε και εσώμενα. Τι λέει, και εκείνο κατά την γνώμη μου, όπως ο μεγάλος ο Αριστοτέλης, όπως ο Μέγιστος Δημόκριτος, οι πανεπιστήμονες, ξεκινούν τα έργα τους με τη λέξη δοκείμι νομίζουμε, μας φαίνεται, Ίσως δεν και λένε, ναι. Αυτό είναι Σήμερα τα ξέρουν όλα Είναι δογματική Δεν μου λες εδώ λέει ο φίλος μου ο Μελένιος Ξέρεις λέει πόσες Mercedes βγάλανε τα αλβανά Από τις μαύρες ρόμπες τι, τι θέλει να πει τώρα αυτός Ξέρω μετά δεν είναι τις παρούσεις Α, α μου το απαντήσεις Ναι Ωραία. Κατά τη γνώμη μου Αυτό που ονομάζουμε θερμό είναι αθάνατο και νοεί τα πάντα και βλέπει και ακούει και γνωρίζει τα πάντα όσα υπάρχουν και όσα θα υπάρξουν. Δίνει τώρα τον προσδιορισμό της ψυχής. Σε αυτό το κεφάλαιο εκφράζει τη βαθιά του γνώμη ότι από αυτό το θερμόν προέρχεται και η ψυχή του ανθρώπου που όπως και αυτό κατέχει όλα τα χαρακτηριστικά και τις νοητικές ιδιότητές του είναι δηλαδή αναπόσπαστο μέρος της θείας ψυχής η οποία ενική μέσα στο σώμα ανεξάρτημεν αλλά σε επικοινωνία με το συμπαντικό θερμόδια της αναπνοής και τονίζει με έμφαση ότι κατέχει όχι μόνο τα παρόντα αλλά και τα μέλλοντα. Αυτή είναι ακόμη μία επιβεβαίωση της θεϊκής προέλευσης της, διότι τα μέλλοντα μπορούν να γνωρίζουν μόνο οι ανώτερες ψυχές. Επίσης, το δεύτερο ψυχικό στοιχείο υγρών εκπροσωπεί την αντίθετη ηλική δύναμη της θερμής, που επιδρούν και ιδίω στο σώμα κάθε οντότητας. Η ψυχή έχει την ικανότητα, πάυλα ενέργεια, να τηρεί το μέτρο και να εξισορροπεί αρμονικά αυτές τις αντιθετικές δυνάμεις, ώστε να λειτουργούν ομαλά οι νοητικές και αισθητικές διεργασίες σε κάθε ανεξάρτητη οντότητα και συνεχίζει στο Διέτης Α 25. η σερπη εισαπαν ζωων οτι περ αναπνεει ολα τα εμβια οντα κατα τον ιπποκρατη που αναπνεουν εχουν ψυχη η βεβαιοτητα της υπάρξης της ψυχής και η σχέση της με την αναπνέει δεν είναι τυχαία με την αναπνοή ο οργανισμός δεν τροφοδοτείται μόνο με το απαραίτητο οξυγόνο αλλά και με το πέμπτο αριστοτελικό στοιχείο των προγόνων μας το, πρα, το νεθέρα που τα τελευταία χρόνια αναγνώρισαν την ύπαρξή του η σύγχρονη αστροφυσική και η νάσα και το ταυτίζουν με τα νετρίνα της πρωταρχικής χάσεως του κοσμογονικού ορφικού οού. Αυτοί που ακολουθούν τις ανατολικές δοξασίες το αποκαλούν πράνα. Και τι σημαίνει πράνα λένε είναι ινδικό. Αν μελετήσουν τον κώδικα του Ισιόδου, τότε θα δουν και θα κατανοήσουν ότι το πράνα είναι, σύνθε, είναι σύνθεση δύο ελληνικών λέξεων. Είναι το πυρ των οητικών, Το ρέον πυρ των οητικών. Αλλά αυτόν τον κώδικα Ούτε τον γνωρίζουν, αλλά ούτε και τον διδάσκουν, διότι ο Εησίουδος λέει πολύ καλά ότι αυτά δεν είναι εφεύρεση δική μου. Ούτε η κοσμογονία, ούτε η θεογονία τα έχω γράψει εγώ. Τα σκέφτηκα και τα έγραψα. Τα αντέγραψα από το αρχείο των Ελληνικονιάδων Μουσών, από Ελληνικο, τον ναό του. ακριβώς Και πότε χτίστηκε αυτό σαν ναός και πότε έγινε αυτό πριν από το 12.000. Λοιπόν, ας ξυπνήσουμε να ψάξουμε τις ρίζες μας για να δούμε πού πηγαίνουμε. Με την ΕΡΕ που είναι ριζοσπαστική και το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ριζοσπαστικός, τις πάμε, δεν τις βρίσκουμε. Ας ένα βάλμα τραγουδάκι όμως, να πάρεις μια ανάσα. Εδώ σχολιάζουν οι φίλοι γενικώ, Το πυρ του νου και του νόμου λέει ο Τάσος. Έτσι. Λοιπόν να πιει ένα νεράκι ο δάσκαλος το νου είναι, ναι. έτσι είναι προϊόν του νου έτσι. λοιπόν πάμε να ραγουδάει και παραρχόμεν I that I'm now that I The things I've said wow, wow. Just like a child I lost my head I should have known From the start I'd break your heart I'm sorry Please be kind And I know It's so easy to forgive Darling, wait For it's not too late Give our love a chance Say to you, I'm sorry. Please be kind, and I know you'll find it's so easy to forgive. Darling, wait, for it's not too late. Give our love Γιατί κάνουμε μια δουλίτσα εδώ, θα συνεχίσει ο Λευθέρη, ε, μην ξεχνάμε. 8.30 έχουμε σύνετρον Δημήτρη Μάστορα και αύριο 7 η ώρα ξεκινάμε έξοδο στα διέξοδο με τον κύριο ε, Χρήστο Κωνσταντόπουλο. Και μετά στα 8 θα έχουμε εδώ τον Ελά 888 και τον Νίκο Αμφιάλλη, και θα γίνει το γέλιο τη Αρκούδα αύριο μετά τι 8.00. Λοιπόν έτοιμος είναι ο Διαματέρας Συνεχίζουμε Έτσι που λέτε φίλοι μου Μας δίνουν φύκια Για μεταξωτέ κορδέλες Το πράγμα είναι των Ινδών Και Ινδύ Και θα διηγηθώ το εξής το κέντρο γιόν πήρε μία εξαιρετική κυρία, δικηγόρος, με φώναξε να κάνω κάποια μαθήματα φιλοσοφίας. Όταν πήγα στο πρώτο μάθημα, ήταν άρενες και θύλις καθίσαμε με ηρεμία. Η συμφωνία μας ήταν δύο ώρες, η συζήτηση πήγε τρεις ώρες και όταν τελειώσαμε μου είπε το εξής. Πριν δύο χρόνια πήγα στην Ινδία στο στο μπάμπα τη σχολής και ήταν και άλλοι από άλλα κράτη και με ρώτησε εσείς από που είστε και του είπα από την Ελλάδα και μου είπε αμέσω γιατί ήρθες εσύ εδώ εμείς λέει από τον Πλάτο να τα έχουμε πάρει εσύ τι θέλει εδώ <laughs> και όπως και όλες οι ανατολικές πολεμικές τέχνες και... είναι μέρη Μέρη του Παγκρατίου Ελευθέριε, μέρη Δικηγόρος, γυναίκα 35-35 Μου τα είπε και εμένα στην Ταϊβάν Και μου λέει αυτό με οδήγησε να βάλω μέσα στη σχολή μου Σε μορφωμένους ανθρώπους Να κάνω και δύο ώρες την εβδομάδα ελληνική φιλοσοφία Αυτά είναι Και εμείς εδώ με την ξενομανία από την εποχή του Εθνάρχη το στρώμα στρωματέξ και το παπάρι παπαρέξ, χάσαμε την ταυτότητά μας, γιατί σήμερα ταυτότητα τα δεν έχουμε να το παραδεχτούμε αυτό. Και συνεχίζουμε. Ο Ιπποκράτης διαχωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα, όπως και η πλειονότητα των μετασοκρατικών φιλοσόφων, την ψυχή από το σώμα, γράφοντας, η μεν ψυχή το αυτό πάση της εμψύχηση, το δε σώμα διαφέρει εκάστου στο Περιδιέτης Α-28. Εδώ μας δηλώνει κατηγορηματικά και με ότι σε όλα τα σώματα ενικεί η ψυχή που έχει την ίδια φύση διότι έχει θεϊκή προέλευση και έχει εντελώς διαφορετική αποστολή και ιδιότητες από εκείνες του σώματος. Και συνεχίζει. Ψυχή μεν ού ού νεοι και εν και εν ού γαραλιούτε ούτε διαφύειν ούτε δια ανάγκη λοιπόν η ψυχή είναι πάντοτε όμοια και στο μεγαλύτερο και στο μικρότερο ον γιατί δεν αλλοιώνεται από καμία φυσική επίδραση ούτε από καμία ανάγκη επειδή η ψυχή είναι μέρος της Θείας Συμπαντικής Ψυχής είναι αναλύωτη και κατά συνέπεια δεν μπορεί να πάσει και να ασθενεί άρα ο σύγχρονο όρο τη ψυχοπαθολογία και των ψυχικών ασθενειών δεν υφίσταται για τον πατέρα τη ιατρική. Ο Ιπποκράτη δηλώνει κατηγορηματικά ότι η ψυχή δεν πάσχει και δεν υφίσταται καμία αλλίωση από καμία αιτία και από κανέναν. Άρα δεν ασθενεί και ούτε νοσεί διότι είναι αναλύωτο στοιχείο προερχόμενο από την μία και μοναδική αρχική θεία αιτία. Στο έργο του περί, περί νούσου, εάν δεν ξέρετε τι είναι ιεράς νουςος, νόσος, είναι η επιληψία. Την έλεγαν οι ιεροί διότι δεν γνώριζαν. Ο υποκράτης όμως γνώριζε και την τακτοποιήκε οι τελευταίες δύο-τρεις δεκαετίες πλέον οι γιατροί λένε ότι δεν είναι ιερή όσος αλλά είναι βλάβη εγκεφαλική και δίνουν για τον εγκέφαλο κάποια φάρμακα και την έχουν σε καταστολή και δεν παθαίνουν τις κρίσεις που πάθαιναν. Δεν ήταν χτύπημα του Αγίου τάδε ούτε της Αγία Στο έργο του αυτό ο Ιπποκράτης δεν δέχεται και ανατρέπει τις αποκαλούμενες σήμερα ψυχικές ασθένειες που οφείλονται πάντα κατά τον Ιπποκράτη στην μη ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου όταν αυτός ασθενεί ή έχει υποστεί κάποιο ατύχημα. Τότε ο άνθρωπος κατέχεται από φοβίες, μανίες, παραλογισμούς, ακραίε σκέψεις, ψευδείς εικόνες και άλλα. Ενώ αντίθετα όταν ο εγκέφαλος είναι υγιής τα άτομα είναι λογικά, ήρεμα και λειτουργούν αρμονικά και φυσιολογικά. Και ρωτώ εγώ μήπως θα έπρεπε η σύγχρονη ψυχολογία και ψυχοπαθολογία να ανατρέξουν στα έργα, στα έργα του Ιπποκράτη και στις υποθήκες του να τις προσεγγίσουν ορθά και να αναθεωρήσουν πολλά από αυτά που διδάσκουν και εφαρμόζουν για να επανέλθει η ψυχική υγεία στον ταλέπορο κόσμο μας, εγκαταλείποντας τις μοντέρνες και αυθέρετες υπερβάσεις τους. Στο έργο του Περιδίαιτης ΔΕΛΤΑ 86, σχετικά με την αυτοτέλεια για την ανεξαρτησία της ψυχής από το σώμα γράφει Περίδε των τεκμηρίων των αισθητήσιν ύπνισιν ως της έγνωκεν έγνοκεν μεγάλιν έχονταν δύναμιν ευρύσι προς άπαντα. Η γάρψυχη μεν το σώματι υπηρετούσα επί πολλά μεριζωμένη ου γίνεται αυτής εωυτής αλλά αποδίδωσι τη μέρος εκάστο του σώματος ακοή όψη οδηπορή πρίξεση παντός του σώματος αυτής διω αυτή η διάνοια ου γίνεται Τι θέλει να μας πει εδώ Σχετικά με τα τεκμήρια κατά τη διάρκεια του ύπνου όποιος θα έχει γνωρίσει ορθώς θα διαπιστώσει ότι έχουν μεγάλη δύναμη για όλα τα πράγματα διότι όταν το σώμα βρίσκεται σε εγρήγορση η ψυχή δεν ανήκει στον εαυτό της, αλλά είναι κατανεμημένη σε όλα τα μέρη του σώματος του, τα υπηρετεί για να λειτουργούν την ακοή, την όραση, την αφή, στην οδηπορία, σε όλες τις ενέργειες του σώματος. Αυτή δε ασχολείται με τον εαυτό της. Αυτή, αφού είναι διαχυ... έχει διαχυθεί σε όλα τα όργανα του σώματος, δεν ασχολείται με τον εαυτό της όταν όμως το σώμα ηρεμήσει δηλαδή βρίσκεται εν ύπνο, η ψυχή κινείται και σειρωμένη εξέρχεται από τα μέρη του σώματος διοικεί τον δικό της οίκο και επιτελεί μόνη της όλες τις πράξεις του σώματος όταν το σώμα ησυχάσει παύλα κοιμάται και δεν αισθάνεται, η ψυχή βρίσκεται σε εγρήγορση, μαθαίνει, βλέπει τα ορατά, ακούει τα ακόμενα, βαδίζει, αγγίζει, λυπάται, θυμάται, διότι βρίσκεται σε μικρό χώρο. Ο όσες είναι οι λειτουργίες του σώματος και της ψυχής. Όλα αυτά τα πράττει η ψυχή κατά την προέλευσή της διότι τα μέλλοντα μπορούν να τα γνωρίζουν μόνο οι ανώτερες ψυχές. Επίσης, το δεύτερο ψυχικό στοιχείο το υγρό, εκπροσωπεί την αντίθετη ηλική δύναμη της θερμής που επιδρούν και τα δύο μέσα στο σώμα. Κατά την διάρκεια του ύπνου, Η ψυχή εξέρχεται του σώματος. Όποιος λοιπόν γνωρίζει να τα κρίνει αυτά, σωστά κατέχει μεγάλο μέρος της σοφίας. Εδώ δηλώνει ότι όλες οι λειτουργίες του σώματος επιτυγχάνονται με την ψυχική ενέργεια. Δηλαδή, όπως κάθε κινητήρας και τα εξαιρετήματα του χρειάζονται ενέργεια για να λειτουργήσουν, έτσι και τα έμβια όντα για να λειτουργήσουν απαιτείται ψυχική ενέργεια. Απλό παράδειγμα, έχουμε ένα μοτέρ, έναν κινητήρα, ο οποίος είναι μέταλλο με ποινία μέσα, ένα καλώδιο, το οποίο είναι νεκρό. Όταν αυτό το βάλουμε στην πρίζα, παίρνει την αόρατη ηλεκτρική ενέργεια και αρχίζει και παράγει έργο αυτό το ρόλο παίζει και η ψυχή στο σώμα και γι' αυτό είχε δίκιο και ο Σοκράτης όταν έλεγε ότι το σώμα είναι το όχημα της ψυχής και σε άλλο σημείο που λέει ότι το σώμα είναι το σήμα της ψυχής δηλαδή ο τάφος της ψυχής Έρχεται μέσα, ενταφιάζεται και απελευθερώνεται όταν σταματήσει το σώμα να έχει τις ζωτικές του λειτουργίες και απελευθερώνεται η ψυχή για να πάει να βρει το δρόμο της, για να ακολουθήσει την πορεία της. Κατά τη διάρκεια όμως του ύπνου, η ψυχή αποδεσμεύεται σε μεγάλο μέρος της από το σώμα και εξέρχεται από αυτό κινείται στο κοσμικό σύμπαν όπου βλέπει και ακούει και μαθαίνει πράγματα που είναι αδύνατο να τα προσεγγίσει μέσα στο σώμα. Και τονίζει με έμφαση ότι όποιος γνωρίζει να κρίνει σωστά αυτά τα αναφερόμενα κατέχει μεγάλο μέρος της αληθούς σοφίας. Το πόσο επηρεασμένο ήταν από τον μεγάλο Ιωνα φιλόσοφο Ηράκλητο το ανιχνεύουμε στο έργο του περί επιδημιών κεφάλαιο έκτο. Ανθρώπου ψυχή εΕΗ φύεται μέχρι θανάτου. Η ψυχή πάντοτε έχει, φυτρώνει, έχει τις ρίζες της μέσα στο σώμα. Άρα εξελισσομένης της ψυχής αναπτύσσεται και το σώμα, προσδίδοντας σε αυτό τα δικά της χαρακτηριστικά, διότι ενοικεί αυτό και το καθοδηγεί. Στην συνέχεια αναφέρει την εκπήρωση της ψυχής ήτη, δηλαδή την αποκόλλησή της από το σώμα και την επιστροφή της στο ομογενές ουράνιον πυρ, τότε στη θεία συμπαντική ψυχή δηλαδή. Τότε το σώμα χάνει τελείως το ειδικό του θερμόν και επέρχεται ο θάνατος, άρα θάνατος κατά τον Ιπποκράτης. Είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Στο έργο του «Περιτών εντός παθών» προεκτείνει τη σκέψη του σε ένα άλλο σπουδαίο κεφάλαιο, στον εθνίδιο θάνατο. «Εξαπίνης αφήκεν την ψυχήν». Εδώ εξετάζει τις περιπτώσεις των βιαίων θανάτων, δηλαδή της απότομης διακοπής της συνδέσεως της ψυχής με το, από το σώμα και σε αυτό το απόσπασμα δηλώνει ότι όταν η ψυχή εγκαταλείψει το σώμα με βίαιο τρόπο τότε πάλι επέρχεται ο θάνατος Ωραία. Μια και επέρχεται ο θάνατος με την έννοια αυτή που είναι το πιο ωραίο γιατί Θα είναι... δούμε τώρα ότι δεν υπάρχει θάνατος Αυτό που θάνατος. ο, δεν ο ανθρώπος θάνατος. Δεν Ακριβώς. υπάρχει θάνατο, θα προχωρήσω. Μετάβαση υπάρχει. Ναι. Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα ακόμα Ζωή καλύτερα. Ζωή μόνο υπάρχει. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλμπεντο 14.00. Διαμαντάρα, Παντεάνη, το πρόγραμμα Πέμπτη βράδυ περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσσα. Σε τόσο λίγο εδώ ακολουθεί η πιο light εκπομπή περί κινηματογράφου και θεάτρου Σύνετρων Δημήτριο Μάστορα. Σήμερα έχουν πιάσει και εζέστε, αλλα Αλλά εδώ είμαστε εμείς παντός καιρού Αγαπητοί φίλοι Albedo14.com Περί και ελληνικής γλώσσης Κάθε Πέμπτη ξεκινάει τη μέρα Το απόγευμα μάλλον Ο δάσκαλός μας εδώ Ο αδερφός, ο φίλο Στη μεγάλη παρέα του Αλμπέντο Που το στηρίζουν και πάει καταπληκτικά Στις μετρήσει Στον παγκόσμιο χάρτη, στον ελληνικό και στον κυπραίκο ε, το ένα Το άλλο ακολουθεί η εκπομπή Σύνετρο Αύριο ξεκινάμε με τον κύριο <coughs>, Κωνσταντόπουλο 7 Και μετά έχουμε τους φίλους εδώ Τον Ελλάς Τρία Οχτάρια και τον ε, Νίκο Απναφιάλη Δύο φίλοι που δεν τους γνωρίζω εγώ προσωπικά Τους ξέρω από το Face Και μια και με η εκπομπή τη κομπούνη Στην Τετάρτη Θα κάνουμε μια εκπομπή έτσι για τους φίλους Στην Κυριακή πιθανό να είναι εδώ ο κύριο Τσούκαλης Ο ιδιωτικό. Ευνητή, τον βγάλαμε προχτέ στο τηλέφωνο να μα πει για την αρχαιοκαπηλεία στην Ελλάδα. Θα τον πάρω μόλι τελειώσει η εκπομπή να αφιξάρουμε το ραντεβού, θα το πω και μετά στην άλλη εκπομπή. Αν όχι, θα δούμε ποιον θα έχουμε την Κυριακή στου άγνωσου επισκέπτε, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα πάντα. Υπάρχουν φίλοι που είναι διαθέσιμοι να έρχονται εδώ, <κοίλυνα> να στηρίζουν και το σταθμό και εμένα και κατ' επέκταση και εσά και εσεί σε εμά. Λοιπόν, συνεχίζει στα περιψυχή σε ελευθερία. Πηγαίνουμε για το μέλλον της ψυχής από τον πατέρα της ιατρικής από έναν θετικότατο επιστήμονα που είχε διεισδύσει σε βάθος τι μας λέει μετά την αποχώρησή της από το σώμα γράφει στο περιδιέ της Α6 προσίζει γαρ σύμφορον το ασύμφορο το δε ασύμφορον πολεμεί και μάχεται και διαλάσει απαλλήλων. Δια τούτου ανθρώπου ψυχή, εν ανθρώπου αυξάνεται, εν άλλο δε ουδενή, και τον άλλων ζώων, τον μεγάλων ως αυτός. Διότι το όμοιο στην μορφή ταιριάζει με το όμοιό του, ενώ το ανόμιο πολεμάει και αντιμάχεται και διαχωρίζει τα μεταξύ του στοιχεία. Γι' αυτό... Η ψυχή του ανθρώπου αυξάνεται μόνον μέσα σε άνθρωπο και σε κανένα άλλο ζώο το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα μεγάλα ζώα. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη τομή που κάνει και ανατρέπει άλλες δοξασίες, θα δούμε τώρα ποιε. Εδώ υπονοεί τον διαχωρισμό και την εξελιχτική πορεία των ειδών με κορονίδα τον άνθρωπο και ότι τα όμοια στοιχεία του σώματος και της ψυχής αποτελούν μια ενιαία οντότητα και το μέν σώμα επειδή είναι φθαρτό διαλύεται στα τα εξών συνετέθη η δε ψυχή επειδή είναι αθάνατος και εξελισσόμενη θα επιλέξει και θα ενικήσει σε κάποιο άλλο μιομορφο δηλαδή ανθρώπινο σώμα. Εδώ δέχεται καθαρά την μετενσάρκωση της ανθρώπινης ψυχής απορρίπτοντας την δυνατότητα της μεταβάσεως της ψυχής του ανθρώπου σε άλλο ζώο ή σε φυτό. Ενώ πολλοί άλλοι μετασοκρατικοί κυρίως μεταξύ αυτών και ο, ο Πλάτων αλλά και ο Πυθαγόρας δέχονται την μετεμψύχωση που δίνει την δυνατότητα στην ψυχή ναι, νικήσει σε οποιοδήποτε σώμα ανθρώπου, ζώου ή και φυτού, μια τέτοια πρώτη μας Μα κάνει ο Εμπεδοκλή όταν μα μιλάει για τον εαυτό του ότι υπήρξε στο υγρό στοιχείο ψάρι, ότι έγινα φυτό, έγινα ζώο και μετά έγινα άνθρωπο. Εδώ μα δίνει την εξέλιξη τη πανίδα και τη χλωρίδα, τη πανίδα κυρίω, και βάζει σαν. Α, χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εαυτό του ο Εμπεδοκλής έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο λεγόμενος Δαρβίνος να μας πει και αυτός ξέρουμε εμείς έχουμε ανοιχνεύσει από που έχει πάρει και αυτός την βάση της θεωρίας του ότι είναι εμπεδο, Εμπεδόκλη αντίγραφη <χω> η Αθηναίη σε ένδειξη τον δεύτερο μετά τον Ηρακλέα στα Ελευσίνια Μυστήρια, διότι τότε μειούσαν μόνο τους Αθηναίους και αργότερα μόνο μόνο τους Έλληνες και μόνο κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, μόνο τους επιφανείς Ρωμαίους, οι οποίοι αν έπρεπε να γνώριζαν άπτεστα την ελληνική γλώσσα για να κατανοήσουν τα, τις υψηλές έννοιες για να μην τις παρερμηνεύσουν Σε αυτούς που δίνουν τώρα η ειθαγένεια του περνάνε από αυτό για να κατανοούν τα υψηλά νοήματα της γλώσσα μας Θα σου πω το εξή. Ε, μου είπε Με Και αυτό μου θύμισε τώρα κατάλαβες Μου είπε η κυρία Αθηνά από τη Γερμανία η που, φίλη γεν, μας. που γεννήθηκε εκεί Μάλιστα Μεγάλωσε εκεί ναι. Σπούδασε εκεί ότι δεν είχε πάρει υπηκότητα γερμανική Μέχρι να μάθει τα γερμανικά Όχι να μάθει αφού γεννήθηκε εκεί πήγε όλα τα σχολεία εκεί τι να μάθει γερμανικά Αλλά Διδάσκει διευθύνει δύο σχολεία γερμανικά Ναι το ξέρω αυτό είναι δασκαλά είναι καθηγήτρια Διευθύνει δύο σχολεία Ναι Και έκανε εγώ την έπεισα να κάνει αίτηση Να πάρει και τη γερμανική υπηκότητα διότι έχει, έχει τις δυνατότητες αύριο να εξελιχθεί στην πολιτική οτιδήποτε γιατί να μην γίνεις και τι έγινε τη έδωσαν έκανε όλα τα χαρτιά πήγε τα πιστοποιητικά γεννήσεως όλα τα σχολεία που τελείωσε αντίγραφα επίσημα στη Γερμανία στην Γερμα... το έγινε ο Ελενχός. Και την κάλεσαν και έδωσε εξετάσεις. Απάντησε σε 33 ερωτήσεις. Όποιες θέλουν αυτοί. Αποσπάσματα από το σύνταγμα τους. Από τις Αποσπάσματα τους. από την ιστορία τους. Ερωτήσεις από το κρατήδιο που Ο, είναι. Διαμένη μάλιστα. Που διαμένη τη σημαία, τι <χαι> σύστημα πολιτικό. Πώς όλα είναι. όλα όλα. 33 ερωτήσεις. Στι οποίε απάντησε στις 32. τι λες τώρα και για να πάρει χαρτιά για να, να πάρει δηλαδή... την γερμανική γενική υπηκότητα, υπηκότητα. γεννήθηκε εκεί. εκεί δεκαετίες ζει εκεί τελείωσε όλες τις βαθμίδες εκπαιδεύσεως εργάζεται εκεί με αντίγραφα από. και γιατί τους... δεν τις δίνουν θα ηθαγένεια ρε αγόρι μου δεν δίνουν μα δεν δίδεται η ηθαγένεια Μα πως θα <laughs> Μα πως θα σου δώσει Πόσο μαλάκες είμαστε δηλαδή τώρα Εδώ έχουμε διαστρεβλώσει τα πάντα Γι' αυτό όλα γίνονται επίτηδες Γιατί θέλουν τώρα Σόν και καλά τούτους εδώ Γιατί μετά έρχονται και οι Ιταλοί και Θα αρχίσουν. μα κάνουν ψάχνουν... σλαβομακεδόνες όλους Τελείωσε Κοίτα... Θα μιλάς ελληνικά και θα λένε όχι δεν είσαι Μακεδόνας εσύ ή κάτοικοι της Μακεδονίας Βαπόδια Δεν πιλάτε για μακεδονική γλώσσα Είναι και αυτό Η μακεδονική είναι άλλη Πούτκα και Τσούρτσα. Πούτκα. Ναι, και Τσούρτσα. Μην κάνει σαν δεν θέλω. Όχι. Λοιπόν, α πριν Λοιπόν, και, να τελειώσουμε. Και, όχι, όχι. Να τελειώσουμε. αφού πει. Επειδή είναι τώρα στη τσίτα Πότε είναι η εκδήλωση που έχει. Να τα πούμε να τελειώσω. Δηλαδή. Α, ωραία, ωραία. Ένα λεπτό και εντάξει, τελειώσει κυρία μου, Εντάξει, κυρία Μετά από αυτά που σας είπα, φίλοι μου και με μεγάλο σεβασμό στα κείμενα του μεγάλου πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη, γίνεται κατανοητό σε όλους μας η μεγάλη προσφορά του ανά στην ανθρωπότητα. Ας ενσκύψουν λοιπόν οι Έλληνες θεράποντες του Ασκληπίου, όπως λένε, με ζήλο και α μελετήσουν το τεράστιο έργο του, γιατί ευτοί έχουν το μοναδικό προνόμιο ναι. να μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα του Ιπποκράτης. Έτσι πολλά έχουν να ωφεληθούν και οι ίδιοι αλλά και να προσφέρουν στην παγκόσμιο κοινότητα τεράστιες υπηρεσίες. Ας γυρίσουμε στα κείμενά μας. Και όχι στο ρίζοσπαστισμό. Ας γυρίσουμε στα κείμενά μας. Όποιος κόβει τη ρίζα οτιδήποτε ξεραίνεται, ψοφάει. Κόψε τις ρίζες του λαού, ψόφησε, ο λαός, χάθηκε, απολέσθηκε. Αυτοί νομίζαν ότι ο θα πει πρόοδος. Μοντέρνο ναι. κάτι, ας σου με κατάλαβες. Ξέραν Ή... τι, λένε, ξέρουν τι λένε Λοιπόν, πριν πεις την εκδήλωση Εγώ θα σου διαβάσω τώρα από πού σε ακούνε Περού, Αλγερία, Μεξικό, Βραζιλία Λευκορωσία, Τσεχία, Ρουμανία Ιρλανδία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Βιετνάμ, Κίνα, Φιλιππίνες Φιλανδία, Παρθένες, Νίσοι, Ρωσία, Ολλανδία, Αυστραλία Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ιταλία, Καναδά Αγγλία, Ουκρανία, Γερμανία, Αμερική, Κύπρο Και εννοείται και στην Ελλάδα Από εκεί ακούγεται το μαγαζί αυτό αυτή τη στιγμή Και τις τελευταίε ημέρες Είναι και πολύ περισσότερα τα κράτη ανά περιόδους Οπότε πες τώρα τι θα κάνεις και πότε για να μαζεύομαστε σχεσία Κάθε χρόνο <coughs> συνηθίζω <coughs> και κάνω μια επίσκεψη ευλαδική Μάλιστα. Στον χώρο των Καβιρίων Μυστήριων τα οποία βρίσκεται σε μια περιοχή Λίγο έξω από τη Θήβα Ούτε τρία χιλιόμετρα Πέντε 5. 5. Βάσει των περιγραφών του Παυσανία Έτσι τα ανακαλύψαμε, έτσι τα βρήκαμε Εκεί πηγαίνουμε με δικά μας μέσα Συγκεντρωνόμαστε... ναι, Μια ώριτσα είναι από εδώ αγαπητοί φίλοι Συγκεντρωνόμαστε στον Ασπρόπυργο στον φούρνο Γιάννουλακη πηγαίνοντα δεξιά. Πριν τη γέφυρα, άλλαξε όνομα τώρα. Ε, άλλαξε, εκεί αλλά εκεί. Είναι... Πριν τη γέφυρα του Ασπροπίργου, Εσ... τη Μεγάλη. Πολύ πριν, 1,5 ναι. χιλιόμετρο πριν. Μετά τα Ελπε. Έξι... Μετά, Μετά το φανάρι των λίγο πιο πάνω δεξιά. Από αυτά, λέγε. Συγκεντρωνόμαστε πέντε ώρα εκεί. 5 και 4 αναχωρούμε. Κομβόι. Απόγευμα, πάντα, από φίλοι. τον παλαιό δρόμο προσεγγίζουμε τα Σθήβας και μετά παίρνουμε το δρόμο για τον πηγαίνουμε προς λιβαδιά. λιβαδιά, το δρόμο Λιβαδιά. Αλλά μόλις ζούμε από την πόλη, λίγο πιο πέρα είναι αυτό. Παρακάτω όλοι μαζί πηγαίνουμε, δεν φαίνεται, δεν, αν δεν ξέρεις δεν το βρίσεις. Λ... Αφού εγώ που μου είχες πει εκατό φορές, και χάθηκα. Λοιπόν, πηγαίνουμε εκεί, κάνουμε μια αναφορά, κάνω εγώ μια αναφορά τι γινόταν εκεί, να πούμε ότι είναι ένα καταπληκτικό Έτσι. αρχαίο θεατράκι και ήταν το μοναδικό στην Ότιο Ελλάδα περί των Καβίρων Μυστηρίων. Εκεί ήταν το κέντρο. Έτσι. Τι πρέζευαν εκεί, τι προσέφεραν εκεί, τι γινόταν εκεί, ε, βάσει των αρχαίων διασωθέντων κειμένων, Μάλιστα. αποσπάσματα, <χω> ε, κάνουμε μια ονοματοδοσία. Εάν, γνωρίζουμε, εάν γνωρίζω τον αριθμό που έρχονται ετοιμάζω εγώ και αιώνα. Μάλιστα Τον οποίο πίνουμε πριν μπούμε στον Ιε, Στο χώρο. χώρο αυτό ναι Απαγγέλουμε Κάνα δύο ύμνους Και μετά α, Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής Να σημειώσω εγώ εδώ με δική μου πρωτοβουλία Ότι αν έχει συμβεί Κάνεις και νοματοδοσία Ναι Έτσι. Όπως έχω να... παραστεί εγώ και. Θα πρέπει, το πρέπει έχω να δουρίζω από το, την το, αρχή λέω. Τα άτομα Εάν και εφόσον, ναι. Εάν και εφόσον. εννοείται με απόλυτη ευλάβεια, κλείνουμε τα κινητά τηλέφωνα, θα έχουμε δικό μας ποτήρι, γυάλινο, Να. τελειώσανε τα πλαστικά αυτά, τα ξεχάσαμε. Απαγορεύονται. Όχι απαγορεύονται, η συνείδησή μας δεν τα θέλει, ο καθένας Μα, το δικό του. Με αυτή την έννοια το πάει. Ακριβώς. Και στην επιστροφή από το πάντοτε, από τον παλιό δρόμο, σταματάμε στην Ινόη Μεγαρίδος, στον δρόμο μας επάνω, σε μια ωραία ταβέρνα και εορτάζουμε το θερι Οπότε γίνεται και η μασαμπούκα εκεί ναι, Αυτό θα γίνει αυτό θα Μπράβο γίνει ημερομηνία δώσε Το Σάββατο 23 Ιουνίου Άρα έχουμε ακόμα δύο εβδομάδε επιθυμεί Να έρθει τη βολτίτσα του Όχι βολτίτσα Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει Με αυτή την λέω, βρε, Θα πρέπει να με ειδοποιήσει Διότι γίνεται κατάσταση Ναι δώσε τηλέφωνο κινητό Πέραν του info Παπάκι 14.com Και τα κινητά που είναι αναρτημένα Ή, στη σελίδα Ή δι στο Διαμαντάρας Ελ Διαμαντάρας Ελ ελευθέριος Παπάκι gmail.com Στέλνετε το όνομά σας Και τα άτομα που και θα κάποιο αρθείτε. τηλέφωνο επικοινωνίας Ακριβώς Και θα πρέπει να γνωρίζουμε Τον αριθμό που θα αρθείτε. Θα έχετε καπέλο μαζί σας ναι. ένα, Μία φιάλη με νερό <coughs> Τα απαραίτητα αυτά Και εκδρομικά παπούτσια Και καπέλο Έτσι. Γιατί αν πάμε και έχουμε ήλιο Καμία, καμία ώρα ε, ναι. Εκεί είναι ένα τεράστιο Παραβολικό Κοσμικό Σημείο. Κέντρο λήψεως Έτσι. Είναι μια παραβολική κεραία μεγάλη Είναι μέγιστο ενεργειακό κέντρο Σωστός Έρχονται φίλοι μου οι οποίοι είχαν Κάποιους πόνους και κάποια προβλήματα υγείας Και ανεβαίνουν σαν τα ζαρκαδάκια μετά Διότι συντονίζονται Μα είναι ενεργειακό σημείο όπω να το κάνουμε τώρα Λοιπόν α, Ωραία πρόταση του Αλεξάνδρου Να χαρώ την καλησπέρα μας Μετά την εκπομπή συνέτρων Η εκπομπή που μόλις έλαβε Τέλο, γιατί μπήκε πολύ χρόνο αμέσω μετά την ενάρξη, θα παιχτεί σε επανάληψη. Δηλαδή, η συγκεκριμένη εκπομπή Φιλοσοφία και Ελληνική Γλώσσα Διαμαντάρα Ελευθέριο, τώρα που τελειώνει, μετά τι 10-10 και κάτι ψηλά, που θα τελειώσει η άλλη εκπομπή, θα ε, παιχθεί σε επανάληψη για να περάσει και η βραδιά πιο ευχάριστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σα χαιρετώ όλου. Να είστε υπερήφανοι και να είστε δύο φορές υπερήφανοι διότι είστε Ελληνές. Καλησπέρα στο Λαγκαδά Αγοράκι μου, Αστέριος. Εθες Αστέριε, ωραίστη φίλε μου, σε είδα και σε φωτογραφία. Πού ήτανε. Στη πρώτος και κύριος στην Λεκδίλωση. διαδήλωση. Εκδίλωση, άμα δεν ήταν αυτός ποιος ήτανε. <laughs> Μάλιστα. Γεια σου γίγαντα, εδώ. Όλοι εδώ στον Αλμπέντο Να πω δε για να τιμήσω και το φίλο μου που τώρα μόλις κλείνει το μικρόφωνο Θα βγαίνουμε από τρεις-τέσσερις περιοχές του πλανήτη το Φθινόπορο Αυστραλία, Λατσβέγγας, Ολλανδία και Λονδινό Εκτός από Κρητική, Προλίμνο, Βόλο, Θεσσαλονίκη Και ετοιμάζουμε και στούντιο τηλεοπτικά κλπ Τα συζητά αυτές τις μέρες Θα τα λέω λίγα-λίγα Για να ακούνε οι φίλοι μου δηλαδή οι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγόρι μου. Να είστε όλοι καλά. Και να ευδαιμονείτε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ελευθερή Ο Διαμαντέα. Είναι όλη Πέμπτη εδώ με νεότερα. Θα ξαναπούμε και τι άλλε εκπομπέ για την εκδήλωση αυτή στι 23 του μηνό που τρέχει ήδη. Επαναλαμβάνω για του φίλου και χαίρομαι που γουστάρουν. Θα απεχθεί σε επανάληψη η συγκεκριμένη εκπομπή. Μετά τις 10 το βράδυ, όταν τελειώσει η επόμενη με το Δημήτρη, το Μάστορα, σε 3-4-5 λεπτά το πολύ να πάρουμε ένα νεράκι, θα είμαι θα εδώ αγαπητοί φίλοι.